Αποστόλη μου! Έλα! Τι γίνεται? Καλά εσύ! Α, υπέροχα, υπέροχα, εξαίρετα. Μια καταγγελία έχω να κάνω, φορά κουκούλα. Α, ωραίος, μπράβο. Ήθελα να στο προηγούμενο. Μάγκας. Δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή, μωρέ. μωρέ. δεν είναι ώρα να πάρει και ο Κυρανάκη μια εκπομπή. Ναι, ναι, καλό σου βάλουν μετά από σένα το Κυρανάκι. Αχ, Εντάξει, θα είναι αυτο. Αυτο. <laughs> Πριν Μπογδάνο, μετά Κυρανάκι. <laughs> δεν έχω είναι καλύτερο. Του Φιάνου, μετά Εντάξει, είναι και του Απαπαπαπα. Απα, απα. Καταγγελία είναι από μόνο του αυτό. Ακριβώ. Λοιπόν, να έρθουν τα ματ, να έρθουν οι δεατ, να έρθουν όλοι αυτοί οι γκέοι παράξενοι να δίδουν την πλατεία γιατί τα πλακάκια τη είναι πολύ επικίνδυνα. Μα δεν είναι, είναι όμω. Δεύτερη. Δεν πληροφορία. είναι. Να είμαστε εκεί κάπου δίκαιοι. Δεν είναι. Ε, είναι, είναι. Είναι προκλητική. Ε. προκλητική. Ε, ε, πληροφορία τώρα. Εχθέ σε μια φωτογραφία φαίνεται ένα αστυνομικό ο οποίο κάτι κρατάει, μοιάζει με όπλο, αλλά εγώ έχω αποκλειστική πληροφορία μέσα από τη γαλάζα ότι είναι αυτά τα ψεύτικα, τα, τα, τα πιστολίνο που έχει κόκκκινο μπροστάντ. Ήταν με σκάγια, είχε ο κόκκινο, ψεύτικο. Έχω αποκληθικότητα, άκου. Είμαι είναι, στραπών είναι, στραπών. Και πυροβολάει με στραπών. Ε, δεν, δεν πυροβόλησε, δεν πυροβολά. Μπορεί, Μπορεί να, να πετάει τσουτσούνια. τσουτσούνια. Ε, μπράβο, ψεύτηκα τσουτσούνια, ψεύτηκα τσουτσούνια. Δε, Ποιο ξέρει τι εκεί μέσα στη γαδά τώρα. Έλα, που δεν ξέρουμε. Ε, γι' αυτό ακριβώς, είναι στραπών. Ήθελα να πω για αυτού του διαδηλωτέ τη Νέα Μήνη. Οι άνθρωποι προτίμησαν την ελευθερία του και τα ψήφισαν α, για την υγεία του. Σαν δεν ντρέπονται, λέω εγώ, που πήγαν εκεί και διαμαρτυρήθηκαν για να είναι ελεύθεροι, να μπορούν να κάθονται σε ένα πάρκο. Αντί να κάτσουν σπίτι του και να κοιτάξουν να μην κολλήσουν κανένα ιό. Αυτά είναι τα νεύρα του πιο πολύ. Τα νεύρα του είναι ότι δεν αποδίδουν τα λεφτά στα κανάλια. Τόση δουλειά, <χαι> τόσα reality και βγαίνει έξω, βρε μαλάκα. Δεν έχει αγωνία πια. Α, Δεν έχει αγωνία αν θα μπλανσάρει η άλλη σωστά το φαγητό. Ε, ναι. Α, εσύ το διάλεξε, τόση δουλειά. Τι ρούχο δουλειά. θα βάλει ε, το άλλο, το τσόκαρο, πώ θα κάνει το μαλλί. Έλα, σε παρακαλώ. Ε, Τόσα ναι. λεφτά, τι αυτά είναι δηλαδή. Τι θα γίνει η κυβέρνηση, Κλέφτες θα γίνουνε. Κι άλλο. Ε, πώς, α, αυτά είναι τα σημαντικά. Είναι σημαντικό να είσαι ελεύθερο. Είμαι χαζομάρε. Ε, τώρα. Μήπω να θελήσει, Απλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι ακούω πολλέ φορέ. Ανέτεια βία, υπερβολική βία, δικαιολογημένη βία. Στο τέλο είναι βία. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Είναι μόνο βία. Και είναι λάθο να υπάρχει βία. Που πάνε και δυο, δικαιολογούν τον κάθε ένα αστυνομικό και τον κάθε ένα που ασκεί βία. Και τον κάθε ένα κάφρο, εγώ θα σου πω, που μπορεί να, να τραβήξει πισόπλατα ένα αστυνομικό αν το ρίξεις κάτω να το σαπίσει στο ξύλο, μάλλον 30. Ναι, γιατί και αυτό είναι άνανδρο Να ένα, να πάνε 30 άτομα και να βάλει. Και το αυτό το... είναι άνανδρο. Βέβαια είναι πώς και... προκλήθηκε αυτό. Και πάνω σε αυτό. Αυτό ήθελα να πω ότι ο Χρυσοχοίδης και ο κάθε Χρυσοχοίδης έχει ευθύνη και για αυτόν τον νεαρό που τον βαρούσε ο άλλος με τον κλόπ και την αστυνομική βία, αλλά και για αυτό που έπαθε ο αστυνομικό εκεί πέρα. Γιατί και αυτός πήγε να κάνει τη δουλειά του, πήγε να, να κάνει αυτό που το είπαν οι άλλοι. Και ο Χρυσοχοίδης έχει ευθύνη και για τα δύο αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Πείτε κάτι, ψάχνω. Κανονικά, κανονικά είμαι θυμωμένη. Έω και εξοργισμένη. Αλλά. Θέλω να πω ότι οι γκλοπτιέ που έπεφταν στο σώμα του παιδιού αυτού στη Νέα Δημήρνη ήταν σαν να έπεφταν στο δικό μου το σώμα. Τόσο πολύ πόνεσα Και δεν ήταν η πρώτη φορά που πόνισα τόσο. Και με τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη το ίδιο πόνισα. Και με το παιδί στο άπηθο το ίδιο πόνισα. Και σαν... με τα παιδιά προχθέ που τρώγανε την άβρα στα μούτρα. Κομμάτια από τα κομμάτια μα είσαστε απορώπτο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Πάνω από κάποια πράγματα για τα χθερινά και για τη δία του κράτου. Δεν ξεκίνονται με αυτά που έγινα χθε. Τη... τη βία του κράτου εργασιακό επίπεδο σε ερασισμό. Στο δρόμο, σε όλα αυτά που κάνουν στο λεδαιών του κράτου και δικά δεν ξέρουν ποιο είναι και αν δεν ξέρω να μάθουν. Είναι η δουλειά του να περνάνε σε πλήθο, ήταν η δουλειά του να βρίσκ εκεί. Σύμφωνα, ρε παιδί, μονακική ανοησία δουλειά του είναι. Το ότι πάνε 10 μηχανάκια δικάβολα μέσα σε 1000 άτομα είναι δουλειά του αυτό είναι μαλλοχία. Είναι μαλακή, αλλά έτσι Δεν είναι πιθανό να γίνει η στραβή όταν πάρε. Έτσι με τα, μού, με τα μούτρα και πυροβολά κρότου λάμψη σε ευθεία βολή. Δεν είναι Ενόητε. πιθανό να γίνει μαλλικία. Εννοείται ότι θα γίνει μαλλικία και ο μπάτσο από χθε το βράδυ μίλησε. Είναι ζωντανό. Ναι, είναι, είναι ζωντανό. Θα μπορούσε να έχει πάθει και χειρότερα. Δεν λέω. Δεν, ούτε αυτό είναι σωστό που έγινε. Πώ προκλήθηκε να δούμε. Ναι, δεν είναι μόνο προκλήθηκε. Είναι το ότι αν ήταν ένα διαδηλωτή κάτω και 10 μπάτια από πάνω του, θα τον είχαν σκοτώσει. Δεν κατάλαβα Άρα, τι ήθελε να βγάλει και διάκαιλο μου το τσοτάξ. Άιμο το Όλα Όλο αυτό το πλήθο όμω εκεί πέρα έδειξε μια ψυχη και α Μην το πιστεύει κανεί. Και επίση όλα αυτά, όλα αυτά ξεκινήσανε από τότε που πήγε ο Χρυσοκοϊδή. Εννοείται ότι πάντα ήταν έτσι πάθη, αλλά όταν πήγε ο Χρυσοκοϊδή, πήραμε ένα μήνυμα. ότι θέλω να σπάσω το τζαμπουκάτι τη νεολαία, γιατί η νεολαία δεν βλέπει Δύση. Η νεολαία είναι στον δρόμο, είναι στι πλατείε, κάνει τι πόλτε τη, οι ποιτητέ επίση το ίδιο. Και θέλω να σπάσω το τζαμπουκάτι τη νεολαία. Και όλα, όλα αυτό γι' αυτό γίνεται. Προχτέ εδώ στην Πάντρα σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα ένα ολιμνά. Είπατε τίποτα γιατί δούλευα και δεν το άκουσα. Μου είπατε τίποτα. Θα κάνει διάγγελμα ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη δεν κάνει. Ένα άλλο την ίδια μέρα που σκοτώθηκε ένα μπαρμαράζο στην Πάντρα που τρέφει έφυγε ο Μητσοτάκη και ήταν τον των σκότων των Ανθρωπάκων. Εσεί σαν ΚΚΕ είπατε τίποτα. Θα κάνει διάγγελμα ο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό έχετε 3% και πολλοί σα είναι. Έπρεπε να ασχολείστε με αυτά και όχι με τη νέα ζωή. Για όχι πείτε όχι πέρα μας πέρα με πέρα. τι να ασχοληθούμε αλήθεια Γιατί είναι σκεφτόμασταν πέρα. δεν θα πάρει ένα ψωτοβρότης Να μας πει με τι θα ασχοληθούμε Αυτό δεν είναι το, το, το πιο σημαντικό να ασχοληθείτε με πιο... Αυτό που λέτε εσείς είναι βέβαια Πάντω για περισσότερες πληροφορίες Ειδικά Άρα, με το πέρα. κουκουέ Πάρτε το κουκουέ Θυμόμαστε όλοι ότι αυτά τα παιδιά τη οικογένεια στην πλατεία τη Νέα Μήρνη που οι μπάτσε ήθελαν να του γράψουν ενώ ήταν καθαλανόμοι οι άνθρωποι. Έκλειγαν και ρωτούσαν αν οι γονεί του θα πάνε στη φυλακή. Τι θέλουν τα κολόπεδα τώρα, να του δώσουμε και θα κάνουμε του γονεί του. Λοιπόν, ε, δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία πια. Σε περίπτωση σύλληψη, θα επιλαμβάνεται η Ελλάς για να δει επίτροπο για τα ανήλικα παιδιά των συλληφθέντων γιατί λέει, ανησύχησε ο Κούλη για την τύχη του. Η Έλα, φεγκαρός. Μωρέ, η ψυχούλα μου. Η Ψυχούλα η μου, δόμου. τι έπαθε. Η Μιχαηλίδου, Θα, θα βγει πίλη. να κάνει διάγγελμα και για αυτά τα παιδιά ή μόνο για τον Πάτσο. Αντί να υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε που υπάρχουν για να επιληθούν τέτοιων θεμάτων, θα επιλαμβάνεται η Ελλά από εδώ και στο εξή. Να επιληφθεί. Άμα η Ελλά ξέρει, εσύ αν τη λόγο σου πέφτει. Μα πέφτει λόγο, άμα ξέρει. Μα πέφτει. Ναι. Α, η μωρή που σου πέφτει και λόγο, τσόκαρο. Έλα ρε Αποστολή, έχω τρελαθεί. Δουλεύω οικοδομήνα. Από εδώ στη Δανία και τι κουτίνα γίνεται. Δεν μου λε, είδε που άρχισαν τα πανηγύρια. Τα λέγαμε χθε. Δεν θα και το ξύλο. Από την άλλη πλευρά να δουλεύει. ώρα, δεν ήτανε. Και το ξύλο έχει δύο άκρε πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαό. τότε θα φύγετε νύχτα. Αυτό τον οικονό μου το μαλάκα να πούμε γιατί δεν τον έπαιρνει ο γουρλωμάτης στο κόμμα να ησυχάσει να μα, που μας πρίσει τα αρξιά και τα βάζει με την κανέλη να μην του γάψω. Γι' αυτό έχει σκυλιάσει που δεν τον παίρνει ο Κυριάκος. Ας Κλείνουμε εδώ κύριε κανέλη, και... απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Πάρτουνε εκεί να ηρεμήσουμε πούμε... κι Μια σκηνή σε μια ταινία τη γουγιουκλάκη που του σκοτώνουν το σκύλο και αυτή φωνάζει σκυλιά. Σκυλιά! Βάλε το χρυσοκοίδι να λέει ότι δεν υπάρχει βία. Βάλε το μπαλάσκα να λέει τα τρελά που λέει. Τον άδονη να ορίεται και από πίσω τη γουγιουκλάκη να φωνάζει σκυλιά. Σκυλιά γιατί είναι σκυλιά. Έχουμε την πιο λάη τ' αστυνομία του δυτικού κόσμου. Σκυλιά! Ο αστυνομικό βρίσκεται σε άμυνα σκυλιά. και αντιδρά σκυλιά, όμως, από την άμυνα του. Έξαρση λοιπόν αστυνομική βία δεν προκύπτει από πουθενά. Από πουθενά σκυλιά. Φέρε την Παρασκευή, διότι δεν συνεμορφώθη προ τα υποδείξει, σε συνδυασμό Δεν το... συνεμορφώθη. Νέα, πε. Φεύγει. Διότι... <σχει> δεν Διότι δεν συνεμορφώθη <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> Δεν συνεμορφώθην προς τα υποδείξει. Και ξαφνικά είχα μια παρέα παιδιά. Νέα παιδιά. Απλά παιδιά. Είχα μια παρέα και λέει Παι, παιδιά τι κάνετε. Γράφετε οικογένειε με παιδιά. Με το μικρό κόσμο. και, ένα, και ένα, που παίρνουν ένα, που παίρνουν ένα άνθρωπο την ώρα που ευάδιζε. Εδώ δεν είναι, φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, σπάσαν τα παΐδια σε έναν άνθρωπο, κι που φάδιζε. Λεπτοβêmempt debajo réduτη είναι, πώ θα κοιτάξει ο Καθένας. Φάξαν τον δρόμο σ' έναν άνθρωπο, έχει έναν άνθρωπο κι που κριγμάω μvuχω outtafunding! Φάξαν δρόμο σ' έναν άνθρωπο Βγάζω. Με φτισόμενο γκλοπ αστυνομικό, χτυπάει ένα νεαρό. Ο οποίο απλά του είπε ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνεται αυτό. Είναι ένα άνθρωπο που τον παδίζουν να μπαδίζει. Είναι ένα άνθρωπο που τώρα λυσσοβαίνουνε. Έλα, για Παρασκευή, βάλουμε αν θες το έξω από την πόρτα μας από το Act Member, αυτό 4 0 και μετά και υπάρχει πολύ λυκό αυτές τις μέρες αν θες να τον πλουτίσεις, ακουστικό. Χτυπάνε Ήδια τα γίνε Στο ψαγνώνα μας Χτυπάνε Κι όπως να είναι Για να ξορκίσουνε Το φόβο τους γελάνε Τα χημικά που έχουν λήξει Μας κερνάνε Μας μεθάνε Δεν είναι πολιτικό φακέλωμα Να είναι δημόσια πληροφορία Αν κάποιος έχει παραβατική συμπεριφορά Μόνοι τους φτιάξαν Τη σκίγα που κυνηγάνε μία παραγγελιά για την Παρασκευή ναι. Τον εχθρό λαό Μοντάκη. Εχθρός λαός λαό! λαός Και πολέμα <σκυρίζει> Λιώ. Λιώ. Πατριώτη ένα λαός Ένας μεγάλος τοπικός εχθρός Α. Μοτισμένο με διάφορα Από όλα αυτά που κάνουν οι και Όλες αυτές τις μέρες Τι κάνουν, οι μέρες αγάπης έτσι θα μείνουν <σκυρίζει> στην ιστορία αυτές Ε, σωστά, έχεις δίκιο <σκυρίζει> Πατριώτη ένα λαό, ένα μεγάλο εχθρό. Κοιτάζω πώ ήρθανε, ρε παιδιά, κοιτάζω μέσα βραδιώτικα. Αφήστε το κάτω, ρε! πατριώτη ένα ένα μεγάλο Αφιέρωση για Παρασκευή. Οικονό μου να λέει στην κανέλη να ζητήσει συγγνώμη και χατσιστεφάνο τη ζούγκλα να τον πιλελικώνει. Δεν μα ενδιαφέρει Ρέξε τι λέει το, το βίντεο. Εσεί δεν δίνω. επιτρέπετε να μιλάτε έτσι. Γελιοποιήστε! Γελιοποιήστε διαρκώ από την αρχή της εκπομπής Και να το πάρετε πίσω αυτό. Λέτε βλακίε, συνέχεια. Και να ζητήσετε και συγγνώμη, ναι. Ορίστε! Να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Περιάτο ρε μαλάκα που θα ζητήσω από εσένα συγγνώμη Θέλω παραγγελιά. Θέλω Fuck the Police, NWA, πάντρεμα με ό,τι χειροκροτάει ο κόσμο. Κλασικέ δηλώσει, ξέρω εγώ κλπ. Η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητου ανθρώπου. So και η δουλειά τη αστυνομία είναι να εφαρμόζει τον νόμο και έχουμε λύσει τα χέρια στην αστυνομία ε, για να μπορεί να το κάνει. Φυσί. Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος Θα βάλει την Παρασκευή εκείνο τους φίλους της αστυνομίας Εκείνο που έχει φτάνει Ναι, θέλω να ρωτήσω Ο Γενικός Τεπιτής Ειδήσιων και Ενημέρωση Ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου Από τηλεφωνείτε Από τον Όμιλο φίλο αστυνομία. Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Ναι, ναι. Έχει φίλου η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου του αστυνομικού. Και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε, ρε, μαλάκα, είδε εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, ρε. Εγώ θα το φάω το πιτσυρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώ έχουν γυρίσει τι πινακίδε. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουγ, ουγ, Και λένε μετά. Και λένε αυτά με του φίλου του. Πώ μιλάτε έτσι, το όνομά σα. μπότσι. Πώ, μπότσι. Φό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 Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε! Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνη. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα. Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλ' την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, ρε, απειλής δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Μάλιστα.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 Τύριο παλούρδο θα ήθελα. Εδώ, όπα, δεν μπορεί τώρα, είναι λίγο απασχολημένο. Α, ναι, ότι... έχει κάτι δαρμού. Δαίνουν τον κύριο Καλαμούκη γιατί εκφράστηκε απλέ στην εκπομπή γιατί για μπαρμπούσα λέει ο κύριο Καλαμούκι νωρίτερα. Το δερνεί επειδή εκφράστηκε τελεία. Εντάξει, τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά. Καλά πάει γιατί. Μπορώ να αφιερώσω κάτι στον κύριο. τον ξέχασω τον κύριο Καλαμούκη τον άλλονα. Τον παλούρδο. Τον Παλούδο. Δημοσιογράφο ΜΑΤ. Αυτός, αυτό, αυτόν μπορώ να αφιερώσω κάτι την παρασκευή. Αμέου λέει. Το σβάρα θέλω να ακούσω για, για το, πάρτι του. Το βάρα, Λ, Όχι, Σβάρα. Τα φτιάχνει τα σβάρα όλα. Πάθε σπαραντάβουλα τη κορφέ Να δούμε άμα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση θα ξυπνήσουμε. Και La από Κένια Αρκάνα για την Παρασκευή. Λαράζ, παιδί μου, Λαράζ. Αυτό. Ε, έλα, έλα τα λέμε. Γεια χαρά. sur les pavés la rage de la bien imagine un mur et un car impossible cette en autant de dans nos rues elle Πρώτον, θέλω να παίξει τον μπαλάσκα από κόντρα TV που ξεφτιλίζεται στον αέρα. Δεύτερον, θέλω να. Δηλαδή, ο μπαλάσκα στο κόντρα TV ξεφτιλίστηκε πρώτη φορά στον αέρα. Όχι, αλλά εχθέ το βράδυ παραξεφτιλίστηκε τελώ. Άλλα του λέγει εκεί, αλλά πάντα εκεί δεν το συζητάμε. Τραυματίε πολίτε στο νοσοκομείο έχουμε. Τι εννοείτε, ότι αυτοί που δάρθηκαν δεν κατέληξαν στο νοσοκομείο. Όχι, σα ρωτώ αν έχετε δημοσιογραφική πληροφορία αν έχουμε τραυματίε πολίτε στο νοσοκομείο. Γιατί τραυματίε αστρονομικού έχουμε. Δεύτερον, θέλω να κλείσει με πίκα στην πόλη Οχτρί. Υπάρχει νομίζω καλύτερο άσμα. Ναι. Λοιπόν, θέλω απλά να πω ότι η μπάτσε δεν είναι παιδιά των εργατών, είναι τα κοπρόφυλλα των αφεντικών. Και το αποδεικνύουν καθημερινά και μόνοι του. Δεν χρειάζεται να το λες εσύ. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Πέρα. Μια παράκληση για την Παρασκευή. Η Μισκούμπρια, κατά μαζί με. Είναι Αν Με δύο δηλώσει δύο γνωστών πολιτικών. Όπω. Ένα είναι φαλαγκρός, ο άλλος είναι γραμματομένο. Εντάξει. Πάνω κάτω είναι μια εμπειρία την έχουμε Έλα, γεια Πάω, Να και μου η τους να Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι λέγεται Μην λέτε το, το Το όνομά του Ρ. τώρα, Ανήγει δεν είναι κανονικό αυτό Ανήγει στην για να Από χθες γνωρίζω ότι λέγεται Του Σωτήρη. <informal noises> και το ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του κεντρικού συμβουλίου τη ΚΝΕ. Καλαστή το αίμα γιατί είναι Ευρωδό Εγώ Έχω πληροφορίε! Γιατί με καταδέχε! Για την παρασκευή από το θανάσει το Γιατί είναι ασμύνη κτλ. στο του Χάλασα από το μα ο καιρό και ξέσπασε τουρίνη. Ξαφνικά ξεκαβαλάνε τι μηχανέ, έρχονται με ορμή προ τα πάνω μα. Είπαμε να φύγετε τώρα. Δεν ήταν στάλες τη βόση, για να κρατάσω τρέλα. Είχα μια παρέα παιδιά, νέα παιδιά. Απλά παιδιά. Είχα μια παρέα και λέει παιδιά τι κάνετε, Γράφετε οικογένειε με παιδιά. Ηταν μπατσίδι για Αμέσω οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσει. Πάνω στην πλατεία μαζεύτηκαν 50 αστυνομικοί. 25 μηχανάκια δικάβαλα. <Κινάνε> βάζι, διαλεκτή, Ε, να σου πω ένα τραγούδι, αν μπορεί να το βάλει. Είναι ένα βρετανικό μουσικό κολεκτή που λέγονται Sound. Και έχουν ένα τραγούδι που λέγεται Wildfires. Και κάπου στο στίχο του λέει ότι δεν θα φοβηθώ ακόμα και την ώρα που κλαίω. Δεν θα φοβηθώ και δεν θα δείξω τον φόβο στα μάτια μου. Και μιλάει για την αστυνομική βία. Και βγήκε κάπου εκεί κοντά με τον Floyd που ξεκίνησε τώρα και η δίκη του τώρα αυτή την εβδομάδα. Ε, αυτό, αν μπορεί να το βάλει. Okay, breathe, breathe in the knee my dick. Yeah. Για Παρασκευή, μια παραγγελία νομίζω είναι μέσα στα πράγματα. Αυτό το διάστημα: από Αποδιάβρωση δολοφόνη με στολή. Δεν καταλαβαίνω του συνειρμού, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πρέπει να του πιούμε, θα του πιούμε. Να του πιούμε. Κάρο τα κουρούνια που το παίζουν εξουσία. Θε πάνε το φίλο χωρί καμιά αιτία. Έτρωπη σα, Ξύλι. Ηλικία είναι κέφαλη Λοιπόν και ένα τελευταίο, θέλω για την Παρασκευή, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα κατάφερα. Ε, να μου βάλει ένα τραγούδι, λέγεται Βία από το Στίχημα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνείτε, επειδή όμως σε μένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο το κομμάτι. Αν μπορεί, βάλτε το. Θέλουμε βία, μέσα βουλή, θέλουμε βία. Φία. θέλει πλάστικα. Και μια μπαταρία Αφ' το αίμα φύτρωνε πάντα η ελευθερία Θέλει βία, γιατί αυτό που ζούμε είναι βία Βία, βία, μέσα στα κανάλια θέλουμε βία Το ψέμα, η προπαγάνδα, η οθόμη, αυτό είναι βία Στην παρεφή, στον ίμητο και στην πεντελή Χωρί Χωρίς κεραίες δεν δουλεύει η δημοκρατία Βία, ο διάλογος τελείωσε τελεία Και η χούδα δεν σταμάτησε το 73 Βία, βία. ψωμιπαιδεία και ελευθερία Μια παραγγελία για την Παρασκευή, για να σε κλείσω. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή. Έχουμε yeah. τη ζωή τόσο πολύ αγαπήσει Πάρα πολύ αγαπή. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε μη <Τι Τι>